Το κλήσουμε, ξεπνικά, καλύτε, έρθει, καλά είμαι, Οσύり, στο κλείσω καλά σε στο δικό μα. Στο <κληνώ> ε <κληνώ> <σχετίαι> <κληνώ> όχι, δεν το οκλείωτέ, αλλά το δικό μα, το έχω πετάξει φοβήθηκα με την κάρτα. Ναι, δεν είναι 27 πάτο. Ναι. Όχι δεν αυτό Α, τέλο πάντων, καλύτερα. Συγνώμη είναι ένα επενδυμένο. Όχι, παιδιά ανοιχτό είναι Well, uh, and что, теперь кто